Ποιο μου αναρρεί. Δεν περίμενα να σε πιάσω. Mm, πιάσε με. Πιάσε με, αν θέλει είμαι εδώ και περιμένω. Πιάσε με. με, πιάσε, με πιάσε με, αν θέλει είμαι εδώ και περιμένω να δε φάει μακριά. Πού θα σε πιάσω, ευρυδίκη μου. Είχε πει ο κ. Αυτιά ότι όλο ο πλανήτη ψηφίζει για Δημοκρατία Σα μεταφέρω ένα μεγάλο μήνυμα. Απ' την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Όλο ο πλανήτη. Ψηφίζει νέα δημοκρατία. Μήπω να ρωτήσουμε τον Γλυκίτα το Μαρκόνι αν έχει κάποια ενημέρωση εξωτερικευτικά. Απίδηξε ε... για του Σωστό. Ναι, να δούμε μήπω χρειάζεται και εκεί να μοιράσουμε τα Να κάνουμε έτσι ένα πράγμα. Να πιστεύω. το δούμε λιώ. Να το δούμε λιγάκι. Επίση, θα ήθελα να πω κάτι. Έχω διαπιστώσει. Το φαινόμενο τη βενζίνη στην Ελλάδα είναι το γνωστό φαινόμενο πεταλούδα. Ε, εντάξει τώρα, γιατί η Ελλάδα είμαστε πρώτοι. πιο πρώτοι. Πού να το πάμε. Υπερ δεν γίνεται. Όσο, ναι, πραγματικά Έχουμε τερματίσει. Σκοντάφτει ο Κινέζος σε λακκούβα σε υπόνομο κάτι. Τσουπ, ακρίβεια εδώ πέρα την άλλη μέρα. Αυτό. Γιατί αυτό ο Κινέζο μπορεί να έφτιαχνε πλακέτε ή μπορεί να έφτιαχνε τσιπάκια για τα κινητά. Και αν δεν πάει στη δουλειά του, αναγκάζονται να πάνε άλλοι. Άρα ανεβαίνει η τιμή του τσιπ ah. στο τσιπάκι. Άρα ανεβαίνει It's και η τιμή στο κινητό. Αφού ανεβαίνει η τιμή, τιμή στο κινητό, ανεβαίνει και η τιμή στη φέτα, στα mm. γαλακτοκομικά γενικότερα. Και τώρα μην το ψάχνει. Mm. Αυτή είναι η λογική. Πόσο δεμένα είναι όλα μεταξύ Ε, τα βλέπει. Γι' αυτό εγώ. το Σταυρό σου να κάνει και να προσέφισει τον Κινέζο. Το Σταυρό μου τον κάνω. Όταν έριξε το λάδι στην Κολυβήθρα. Σχηματίστηκε ένα σταυρός. Θαύμα! Και λέει τότε Άγιος Γιάκωβος Ή ηρεωμένος θα γίνει ή σπουδαίος. <laughs> έλα, <laughs> <έτσι, laughs> πω. Έλα. Λοιπόν, στη βάφτισή μου φίλε, δεν είχαν ελαιολαδό και μου βάλανε τουρμπινέλεο από βαπόρι. Όχι, oh, και? και. βγήκε μια προπέλα, έτσι είναι ναυτικό. Και μετά έβγαλε ο Σάκης το τραγούδι. Προπέλα μου. Μπράβο. <laughs> είμαι ακίνδυνη τρέλα μου. Αλλά πραγμα Σταμάτα, Λοιπόν, είμαι πολύ περίγος να δω πώς θα ήταν η βάφτιση του Μαρκόνι, ρε φίλε. Και να... γιούφο, εκεί κατευθείαν. Εντάξει, τελειομένως. Ρε, ρε, τι ζούμε, ρε φίλε. Τι ζούμε. Από Αυτό ή Αυτό, βάφτιση του Κυριάκου που θα άρχισε μέσα το λάδι. Καλά, εντάξει. Το Κυριάκου θα πάρει. Και θα ταρακουνήθηκε η εκκλησία ολόκληρη. Όχι, όχι. Δεν το... άρχισε το... να βγάζει αφρούση το... κολυμπίθρα. Το... Αυτό. Του βελόπουλου το λάδι θα είχε πλάκα που θα ήταν κατευθείαν. Αλλά έπρεπε να βάλουν και σκόρδο μετά. να το σκοτώσουν το κακό. Από τα Ιεροσόλυμα θα ήταν του βελόπουλου το λάδι κατευθείαν και θα έχει το χεραβήσει και ο Ισού. Να ξέρει. Μαζί με τι επιστολέ του λέει και το λάδι για την κολυμπίθρα γι' αυτόν στον κόσμο. Τι ζούμε πού μου αυτό. Γιατί η ζωή λέγεται αυτό. Δεν το ζούμε. Δεν είναι ζωή αυτό. Ναι, Αποστόλη μου. Έλα. Γεια σου, γιαγιά από τον Μπραχάμι. Γεια σου, μου, γιαγιά. Να σου πω ένα τραγουδάκι. Γιατί, είναι υποχρεωτικό. Ναι, είναι αφιερό Έχω ριάλητη. Γιατί να το πει εμένα. Είναι. Πάρε του κουκλόνι Όχι, δεν το Είναι αφιερωμένο στο πατρί, η οικογένεια. Και πάνω απ' όλα, πατρίδα, η οικογένεια. Πάμε, πάμε όλοι μαζί. Να αντεπέστο. Ήταν ένα γάιδαρο με μεγάλα πιά. Ήταν ένα γάιδαρο με μεγάλα πιά. Το παχνίδι δεν άρεσε και ήθελε δροσιά. Ήθελε... Είτε ο κύριο να φορέσει έλα και να πηγαίνει όρχεται με το Συρετέλα. Είναι αυτό. Αλλά μου Δεν ξέρω που να ξέρω Μαξα τι έλεγε σου. Θα ήξερε και το έχει ο παππού σου. να με το τα ξέρω. Και με την προπέλα που έλεγε ο άλλος πίνει με το έλα του ρουβά, ξέρω. Μπροπέλα μου, Μπροπέ. η νεακή η τρέλα μου. Σαν να πω, προπέλα μου, τρέλα μου. Αλήθεια σε πετύχα. Αλήθεια, it's true. Δεν το πιστεύω. Ναι, Ένα... strange, but it's true. Φίλε μου από στόλου. Θέλει λέξη με αρέσει. Μην συνεχίσουμε με το τρού για να καταλήξουμε στον Τητρό. Και κάποια στελέχη τη Νέα Δημοκρατία στα χαρούν. Μα αρέσει η λέξη αμελητή. Αμελητή? Ναι. Εκεί μπορεί να έκαναν μείνηση και συγενεί των Θημάτων και περάσει να στον Τριάντόπουλο που αμελητή τα στέλνει κάποιο σε ένα αρχείο φιλάγματα. Είναι ωραία λέξη να μην σε αυτό τώρα. Η γλώσσα μα είναι η καλύτερη. Ναι, ε, ε? έχουμε τι καλύτερε. Στου εφαγγελίε, του ειδικάζει κανένα, να ή είναι στο πυρόβλητο σαν. Του κάνουν οι πρόεδροι τη Δημοκρατία συνήθω. Τι ζωή τραβά. Τάκ, άρα Έλα, για. Yeah. Εγώ σας έλειπα. Λοιπόν, δεν θα πίσω τον Κασελάκη. Γιατί? Έχει τα αρχή <ΣΣ> για να υπερασπιστεί μόνο τον εαυτό του. Ο Κασελάκη είναι επιτήρηση. Σωστό. <ΣΣ> Έχει <και> τα αρχή <ΣΣ> για να πει πατρία θρησκεία, οικογένεια, αφού πιστεύει ο άθρωπος, <ΣΣΣ> για να το κρύψουμε, Η του της και της από τη δεξιά εδώ.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 Đdie, άρα δεν υπάρχει άρα. <ελίκο> ναι, αλλά συστήθηκε για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που γράφει ε, αριστερά ο τίτλο. Ένα εφοπλιστή στον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και τι, είναι, Μαρία. Μα θα μου πει, αφού το διαλέξατε, αυτό θέλατε. Σωστό λοιπόν, και μπράβο. Να πω λίγο και κάτι εγώ. Νομίζει ότι οι αριστεροί δεν είναι θεοσευούμενοι και. Δεν είναι ντροπή ο ρεφορμισμό, αγάπη μου. Δεν είναι Να σου πω λίγο. Πρόοδο δεν είναι να λε. Α, εγώ δεν είμαι. Δεν πιθάει. Α, κοίτα, έχει πάει ότι είναι πρόοδο τώρα αυτό. Ναι, πρόοδο. σω είναι ντροπή. Λοιπόν, πρόοδο, αγάπη μου, είναι να ψηφίζει στο νομοσχέδιο για Το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Πρόοδο αγάπη πρόοδος. μου είναι να πάρεις διαζύγιο από τη λέξη ξεφτύλα. Λοιπόν, να πω, Αυτό θα... είναι πρόοδο. Τώρα όλα θα... τα υπόλοιπα λοιπόν, ας το... κάνω λοιπόν. τις προοδευτικούλιδες γιατί και οι που μας παίρνουν τα σπίτια και μας έχουν γαμί... Στην ακρίβεια και στην ανεργία, ψηφίσαν το νομοσχέδιο, φέραν το νομοσχέδιο. Πρόοδο <Στονίκαι> δεν είναι όταν το παίζει προοδευτικό με τέτοια νομοσχέδια. Στον <Στονίκαι> κουτσούμπα τα λε αυτά, έτσι, δεν τα λέει Όχι, όχι, τα... λέω σε αυτού <Στονίκαι> που τα φέρανε. Ε, λοιπόν, έλεγα να σου πω τώρα, εντάξει, ε, εσύ θα μιλήσει, ξέρουμε τι απόψει. Α mm. μιλήσουμε κι εμεί λίγο. Εντάξει, τι δημοκρατία είναι αυτή γάμα το κερατό μου. Αυτή τη δημοκρατία που διαλέξατε, αγάπη τη πατρίδο, τη θρησκεία και τη οικογένεια. Αυτή θα απολαύσετε, φιλιά. Η Ελένη Λουκά είμαι. Εγώ είμαι αποστόλης ο Αποστόλης Ξέρετε Χαίρετε, τι κάνετε. Καλά, ευχαριστώ. Θα συμφωνήσουμε τώρα. Δεν θέλω. Άκου. Δεν θέλω, θέλω να συμφωνήσουμε. Το... Πώς θα το κάνω τώρα. Για τον πόλεμο του Ιράν που επιτέθηκε στο Ισραήλ που είναι Εβραίοι που σταυρώσαν το Χριστό. Που βρίσκεις το κουράγιο κάθε μέρα. Εγώ δεν το έχω. Έλα, γεια. Ναι, Έπεσε η γραμμή γαμότο, να, ας τα κάνεις. Όχι, δεν έπεσε η γραμμή, στο έκλεισα. Αλήθεια. Στο έκλεισα Αλήθεια. στη Μούρη. Αλήθεια. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι γι' αυτόν τον Παπανώτα. Τον Παπανώτα, να πούμε... Το σύντροφο. Εγώ δεν βλέπω να έχει πρόβλημα η γυναίκα στην Ελλάδα, κανένα. Εκτός αν θέλει να έχει. Δηλαδή, αν πάρει ένα σατράπι ο οποίο την κακοποιεί και δεν μιλάει και κάθε και το ανέχει, θα είναι πρόβλημά τη το Παπανότα δεν τον έφαγε και από το ψηφοδέλτιο την Πεκατόρου το κασελαξηκαν ένας η απόψεις του τον φάγανε, εντάξει, έκανε πει λάθος ε, τέτοια και ήξερε... Μήπως αυτό έφαγε και τον Τζίπρα Ποιο? η απόψεις του, λοιπόν. η πολιτική του, μήπως ρωτάω, λοιπόν. μιας και το πας Εσύ θα μιλάς, έλεος δηλαδή λίγο Γιατί θα μιλάς Όχι αγάπη μου, πατή οικογένεια είστε εσείς Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν να έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι εκεί να το Α, το ξέρω γιατί είχε πάρει και πριν και στο <Συλίξε> Δεν ήταν τυχαίο. Επίτευε το έκανα. <Συλίξε> ναι. Τι αποτέλεσαι. <είπατε>, <Συλίξε> Άμμορφη κλείνει η γραμμή, δεν ξέρω τι πάει. <Συλίξε> ναι. Ναι. Ναι. ναι. <Συλίξε> τι κάνουμε. <Συλίξε> <Συλίξε> Κάνετε, Και καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε. Λέτε, να πούμε τα νέα μα πειράμε τώρα. Τι κουτσομπολιά είναι αυτά. Ε, πελάτα καλό κουτσομπολιά. α πούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ ή τι, τι να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Κατά μ... μ... μ... μ... μ... μ... γίνεται, όπω ότι θα γίνει. Όλου στο ευρωεξιποέ είναι δεξί. Ξέρουν δύο-τρει Υπάρχει, δεν υπάρχει. Το οικογένεια το δεν ξέρω. Αλέξα θα Νικολαϊδί. Καλά σιγά, καλά εδώ οι άλλοι έκανε καριέρα έτσι. Παραλίγο να γίνει πρωθυπουργό. Πια. Άγινο αδερφό τη. συγνώμη. ναι. Τέλο να, πάντων. Άγινο αδερφό όμω και κάτσε. Ναι, και αυτή το πάλεψε. Ναι, και αυτή το πάλεψε. Mm. Λοιπόν, ο πατρίστη και η οικογένεια πλέον δεν είναι δεξιό. Η καπηλία του πατριωτισμού, τη πίστη και τη οικογένεια από τη δεξιά τελειώνει εδώ. Δεν είναι σύνθημα τη Κούτα. Ωραία. Ναι. Εντάξει, καλά θα σα Δεν θέλω και αυτά που μου είπε δεν ήθελα. Αλλά τέλο πάντων. Λοιπόν, θα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 Τα ρώτησα αυτά τα παιδιά, λέω ρε παιδιά εσείς δουλεύετε εδώ πέρα είστε θελοντέ. Όχι λέει δουλεύουμε Δηλαδή τη μέρα που η ΓΕΣΕ είχε προκηρύξει απεργία Η ίδια η ΓΕΣΕ είχε πάρει ανθρώπους που δούλευαν για αυτοί Τους πλήρωνε, οκ, okay, για να μοιράζουν διαφημιστικά φαντάκια Ε αυτό είναι το Πασόκ, άτομα δεν έχει καταλάβει ακόμα Αυτό είναι το Πασόκ Έλα μόνο μου! Ελά! Τι έγινε, να σου πω! Ακούω τώρα το θύμιο, γιατί τώρα περιμέναμε. Δηλαδή, τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ τι είναι με τον Κασελάκη. Δεν καταλαβαίνω, απλά. Όχι, απλά πριν υπήρχε ο Φερετζέ. Να σου πω κάτι απλά για αυτού που ακόμα πιστεύαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα και καλά. Ερχόμενο ω τώρα είναι τελείω από τη δεξιά. Δηλαδή, πριν ήταν δεξιά ε... αλλά με ενοχέ. Ναι, ναι, τώρα είναι ξέρει. Ήρθε ο Κασελάκι, σου λέω, Συναυτές. Τα παρακολουθούσε χρόνια, έγκωσε ο άνθρωπο, ήρθε από την Καλιφόρνια εκεί που ήταν. Δεν ξέρω τι, Ουάσιγκτον DC, δεν ξέρω. Ε, άλλωστε, είμαστε. Εκεί που ήταν να παίξει το Baywoods. Στο remake τον κάνανε πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ. Για δεν... να μεταλαμπαδεύσει τι ιδέε του με τι αριστερέ παραπάνω, όπω έχουμε μάθει. Όλοι φοπλιστέ είμαστε. Δεν ξέρω, Να... δεν αριστερό κόμμα, η ΣΥΡΙΖΕ, σε αν και βλέπω το να πάλι σε Γιατί δεν υπάρχει πάτος στο Βαρέλι. Και με την που ο στο Υγείας, από Επατινά, τα τα Λέτε με το άνοιγμα που έχει κάνει ο Κασελάκης τώρα να πάρει μέσα, να ζητήσει Αυτό που κάνει ο Κασελάκης τώρα στην αριστερά, είναι Μοναδικό. Δηλαδή να είναι καλά ο άνθρωπος ούτε εγώ δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω αυτά. Γιατί δύσκολο για... Είκανα που είναι στα τα τώρα. Σε Πήγανε... να πω, θα... Why not. Πατρίδα, οικογένεια, λέει, και σελάξει με ένα τρόπο. Αποτεξιά ο θα, θα το πείσουν, γιατί μάλλον ότι ΣΥΡΙΖΑ. Ας λοιπόν. Απλά το μόνο που έχω πω έτσι, για να κλείσω από το όλη μου. Σκέψη, σίγουρα να ξεσκίσει και η νουδούλα. Ελπίζω να είναι Να δώσουν δύναμη αυτοί που θέλουν να πιστεύουν ότι είναι αριστεροί Στο κουκουέ τουλάχιστον να μετρήσουμε τα κουκιά αλλιώς Λοιπόν, σφιχτείτε γιατί η τσαπού δεν έχει τελειωμό Με ένα πόνο, ένα χέσικο ανάποδο είναι Ναι άρα μην το κάνουμε καλό θέμα